Χριστός Ανέστη. Χάρηκα προηγμένος, που μπαίνοντας εδώ όλοι είχαν στο στόμα τους την φράση αυτή, την χαροποιό αυτή αυτή φράση, το νικητήριο αυτό σάλπισμα, το Χριστός Ανέστη. Και εύχομαι αυτό το σάλπισμα ποτέ να μην από τα χείλη σας, όχι μόνο τώρα που είμαστε μέσα στις 40 ημέρες των εορτών του Πάσχα, αλλά ακόμα κι αν περάσουμε τις 40 αυτέ οι ημέρες, Ακόμα κι αν τα χείλη μας δεν θα το προφέρουν, η Ανάσταση του Κυρίου να γεμίζει πάντοτε την καρδιά μας και να είναι το αιώνιο βίωμά μας. Διότι η Ανάσταση του Κυρίου δίνει αξία στη ζωή μας «Η Ανάστασης του Κυρίου είναι η ανάσταση του κυριου ειναι η ελπιδα μας διά την αιώνια ζωή και «Η Χριστός ου και γήγερτε ματέα η πίστη ημών και μάταιον το κήρυγμα ημών» όπως λέει ο Απόσχολος Παύλος. Εάν δηλαδή ο Χριστός δεν ανέστη, τότε τζάπα που πιστεύουμε και τζάπα που κηρύττωμε και τζάπα που εσείς έρχεστε εδώ και δαπανάτε το χρόνο σας στο να ακούτε τα λόγια αυτά που σας λέγω, τα οποία εν τη αυτή είναι ψεύτικα. Επειδή όμως ο Χριστός ανέστη. Γι' αυτό ακριβώς παίρνει αξία η ζωή μας, παίρνει αξία η υπόστασή μας, παίρνει αξία ακόμα και ο θάνατός μας. Έστω κι αν οι πολλοί νομίζομαι ότι ο θάνατος είναι ένα τραγικό γεγονός μέσα στη ζωή μας, Η Ανάσταση του Κυρίου καθαγιάζει ακόμα και αυτόν τον θάνατον του δίνει αξία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε οι Άγιοι ποθούσαν τον θάνατο οι Άγιοι παρακαλούσαν για το θάνατο οι Άγιοι ζητούσαν τον θάνατο οι Άγιοι ήθελαν τον θάνατο οι Άγιοι Ζούσαν για να πεθάνουν και πέθαιναν για να ζήσουν. Το επαναλαμβάνω. Οι Άγιοι ζούσαν για να πεθάνουν και πέθαιναν για να ζήσουν. Τι σημαίνει αυτό. Πιστεύω το καταλαβαίνετε όλοι. Ζούσαν όχι για να ζήσουν να φάνε και να πιούν και να γλεντήσουν τη ζωή αυτή όπως κάνει ο Μάταιος, κόσμος της αμαρτίας, αλλά ζούσαν έτσι περιστασιακά, ζούσαν ίσα ίσα μόνο για να ζήσουν, για να μην πεθάνουν, και παραμελούσαν ακόμα και βασικά πράγματα στη ζωή αυτή και το μάτι τους ήταν πάντα καρφωμένο στον τάφο ζούσαν για να πεθάνουν αλλά και όταν έρχονταν η ώρα να πεθάνουν πέθαιναν για να ζήσουν πέθαιναν πάλι αλλά τα μάτια τους τότε δεν ήταν καρφωμένα στον τάφο αλλά ήταν καρφωμένα στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πόρτα η οποία μας περνάει από τη μια ζωή στην άλλη ζωή. Ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι ένα Πάσχα, Πάσχα! Πάσχα ο θάνατο, μάλιστα. Τι σημαίνει η λέξη Πάσχα, ξέρετε τι σημαίνει, δεν ξέρετε. Διάβαση, μάλιστα, διάβαση. Πάσχα σημαίνει διάβαση. Πέρασμα είναι εβραϊκή λέξη, η λέξη Πάσχα. Πάσχα σημαίνει διάβαση. Και Θάνατος τι σημαίνει Θάνατος? διάβαση. Πάσχα γιόρταζαν οι Εβραίοι την ημέρα που πέρασαν την ερυθρά θάλασσα, που πέρασαν από τη μαρτυρική γη της Αιγύπτου στην έρημο της ελευθερίας. Πάσχα είναι η ημέρα κατά την οποία ο Κύριος μας πέρασε όλους από τον θάνατο στη ζωή, άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου και έδωσε διέξοδο και ελπίδα στα όνειρά μας, για να μπορούμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον που είναι η αιώνια βασιλεία των ουρανών και Πάσχα είναι και ο θάνατος, διότι ο άνθρωπος διαβαίνει, περνάει από τη μια ζωή στην άλλη ζωή, από την επίγεια ζωή στην ουράνια ζωή, από την επίγεια ζωή της ματαιότητος αυτής του κόσμου στην άλλη ζωή εις έστε τέλος όπως ομολογούμε εις το σύμβολο της πίστης. Πάσχα σημαίνει διάβασης. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Και γι' αυτό βλέπετε τι? Ότι οι Άγιοι Πατέρες Σίμων οι οποίοι έζησαν το μυστήριο της Αναστάσεως και το μυστήριο του θανάτου, βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες τι είχαν, τι είχαν, ξέρετε τι είχαν, πανηγύριοι είχαν την ημέρα του θανάτου, εκείνη ήταν η ημέρα της πανηγύρεώς του. και γι' αυτό βλέπετε στους Αγίους τους Αγίου πότε τους εορτάζουμε κατά το πλήστον εκτός εξαιρεταίων ημερών όπως του Κυρίου μας παράδειγμα που εορτάζουμε και τα γενέθλια γιατί είναι ο Κυριός μας της Παναγίας μας που γιορτάζουμε κάποια σημαντικά γεγονότα γιατί είναι η Κυρία Θεοτόκος η μητέρα του Κυρίου του Τιμίου Προδρόμου κλπ όλων των άλλων Αγίων πότε είναι η μέρα της εορτής τους είναι η μέρα του θανάτου τους η ημέρα του Πάσχα τους η ημέρα που διέβησαν από τον θάνατο αυτών γιατί εδώ η ζωή αυτή είναι ένας θάνατος είναι. κόλαση είναι η ζωή αυτή κόλαση είναι κόλαση είναι η ζωή αυτή γεμάτια αμαρτία είναι είναι γεμάτια αμαρτία ό,τι είναι γεμάτο αμαρτία είναι κόλαση Πέρασαν λοιπόν από τη ζωή αυτή του θανάτου στην άλλη ζωή, τη ζωή την ζωής, τη ζωή τη αιωνίας ζωής, τη αιωνίας μακαριότητος. Εμάς τώρα τι μας κάνει; ξέρετε τι μας κάνανε, ξέρετε τι μας κάνανε, δεν το ξέρετε. Δεν θέλω να σας κατηγορήσω, μην αμαυρώσω σήμερα την ημέρα, θέλω να την κρατήσω σε πανηγυρικά επίπεδα αν σας πω τώρα μια κουβέντα, θα πικρατείτε όλοι, θα βάλετε τα κεφάλια κάτω. Θα πικρατείτε, θα στενοχωρηθείτε και θα σκορφτείτε αν φύγετε. Δεν θέλω να Θα πω για τον εαυτό μου. Και όποιο θέλει, νομίζει, α το πάρει αυτό που θα πω για τον εαυτό, μου, να το κάνει και δικό του. και δικό του. Ετ, παράσημο. Είμαι όρνιο. Είμαι όρνιο. Ξέρετε γιατί είμαι όρνιο σας είπα όποιος νομίζει ας το πάρει και αυτός και ας το κάνει παράσημο δικό του ξέρετε γιατί είμαι όρνιο γιατί με πείσανε οι καθολικοί οι βρωμιάριδες ο Πάπας ο Πάπας που τον είχαμε και τον κορνιζάραμε στην τηλεόραση και μας έδειχναν την κηδεία του και όλα τα μην πω με ο Πάπας ο Παπική, με έπισαν οι προτεστάντες τι να καταργήσω την εορτή των Αγίων και να κάνω τι, τα γενέθλια ως εορτή μου και να γιορτάζουν σήμερα τα παιδιά πότε την ημέρα που ήρθαν σε αυτή τη βρώμικη ζωή σε αυτή τη, τη ζωή της κολάσεω, και να κάνουν τούρδες και να κάνουν πάρτι και να κάνουν γενέθλια και άμα το ρωτήσεις πότε γιορτάζεις, πού να ξέρει το παιδί πότε γιορτάζει. Αφού το λένε Μανταλένα, ψάξε να βρει πότε είναι τη Αγία Μανταλένα. Αφού τη λένε, ξέρω εγώ πώς τη λένε, Κέτι, τράβα να μάθει εσύ ποιά είναι η Κέτι. Αφού τη λένε Τάκι, αφού το λένε, ξέρω εγώ πώς τον λένε, τράβα τώρα να μάθει εσύ. Πότε γιορτάζει ο Τάκης και πότε γιορτάζει η έφη, και πότε γιορτάζει η Κέτι, και πότε γιορτάζει η Μίμη, και πότε γιορτάζει η Καθεμιά. Μα έκαναν να γιορτάζουμε τα γενέθλια. Με άλλα λόγια, γίναμε, ξέρετε τι γίναμε. Ξέρετε τι γίναμε. Παιδιά της κολάσεως αυτό γινήκαμε. Γινήκαμε παιδιά της κόλαση, παιδιά της αμαρτίας. Πανηγυρίζουμε τη ζωή αυτή, τη ζωή αυτή, τη ζωή της θλίψεως, του θανάτου, της αμαρτίας, του πένθους. Οι Άγιοι αυτή τη ζωή κλαίγανε, όλη αυτή τη ζωή την είχαν ω καιρόν πένθους και δακρύων και εμεί την κάναμε Ζωή πανηγύριος, ζωή γλεδιού, ζωή. Έτσι δεν λένε, δεν το λένε, δεν τα ακούτε. Ε, μια ζωή έχουμε, λέγανε, να την Κι όμω αυτή τη ζωή, πρέπει να την σε αυτή τη ζωή. Έτσι είπε ο κύριο, θυμάστε είπε. Μακάρι οι κλαίοντε ότι γελάσετε. Μακάρι είναι αυτοί που θα κλάψουν εδώ για να γελάσουν στην άλλη ζωή, όποιος γελάει εδώ δεν πρόκειται να γελάσει στην άλλη ζωή όποιος καλοπεράσει εδώ, θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον πλούσιο, στον πλούσιο και το λάζαρο μη μιλάει το παιδάκι εκεί, αν είναι να μιλάει να πάει έξω στη μαμά του Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον πλούσιο Θυμάστε Τι του είπε Τέκνον μνήσθητη, Ότι εσύ απέλαβες εν τη ζωή σου τα αγαθά σου Και Λάζαρος ομοίως τα κακά Μην δε όδε, παρακαλείτε Συ δε οδυνάσαι". Α; σου Δίκαια πράγματα Εσύ καλοπέρασε κάτω Τώρα ήρθε η ώρα να κλάψεις ο Λάζαρο δεινοπάθησε, έκλαψε στη ζωή αυτή. Τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσει των μισθών των δακρύων του. Επομένω, αγαπητοί μου αδερφοί, ο κύριο μα έδωσε την ανάστασή του ως μεγάλη παρηγορία, μα την έδωσε την ανάστασή του για να δώσει αξία στην ζωή μας αυτή, να δώσει αξία στο θάνατό μας, να δώσει αξία στην υπαρξή μας, να δώσει αξία στα όνειρά μας. Και γι' αυτό βλέπετε ο χριστιανός πώς ζει, ζει με την έννοια της Αναστάσεως. Έτσι ζει, αν, αν, αν, αν, αν σου φύγει από το μυαλό η Ανάστασης, ξέρεις να κάνεις, ξέρεις να κάνεις. Ανέβα στο βακώνικά πάνω στον έτο 7ο8 ανέβασε το ουρανοσίστη και πέσει με το κεφάλι κάτω. Είγιε. Η χριστό σου και γίνεται εάν δεν πέθανε, αν Χρισ... δεν ανέσυ ο κύριο, τότε ανέβασε το ουρανοξίστηκε και πέσει με το κεφάλι κάτω." Δεν έχει αξία η ζωή. Σου. Δεν έχει αξιά ζωή. Σου. Εάν όμω ο Χριστό ανέστη, και ανέστη ο κύριο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το μαρτυρούν τα γεγονότα, το μαρτυρεί η ζωή μα ίδια, το μαρτυρεί η συνειδησή μα ίδια. Γιατί βλέπεις ακόμα και η άπιστοι, και η άπιστοι ακόμα, και η άπιστη, η άπιστη, πιστεύουν στην ανάσταση, πιστεύω, Σου παριστάνουν τον άπιστο. Σου τον παριστάνουν τον άπιστο. Δεν ξεχάσω όταν πέθανε εκείνο ο Παπαρίγας Τον θυμάστε τον Παπαρίγα Που πήγαν και τον θάψανε σαν το σκυλί στα μπέλη Τον θυμάστε yeah. Ε. Yeah. Λοιπόν Ήρθανε κάτι κομμουνιστάδες Τις επόμενες ημέρες στο Ξομολογητήριο Μου λένε Πάτερ λέει Όταν είδαμε λέει αυτό το θλιβερό γεγονός Να τον πηγαίνουν Τέσσερι χωρί παπά και ίσα ίσα να περιτριγυρίζουν μια γούβα και να κλαίνε χωρίς να το διαβάσουν ούτε να πατριμόν Αχ. Όχι εμείς δεν θέλουμε να πάμε έτσι Μπορεί μια ζωή να είμαστε κουμμουνιστάδες Μπορεί μια ζωή να λέγαμε ότι δεν πιστεύουμε Αλλά ΑΠ τέρμα Όχι Όχι μπροστά στο θάνατο λιγάνε τα γονατά μας θέλουμε μια ευτύρα από τον Παπά. θέλουμε ένα κυριαδαίσον τα θέλουμε ένα κυριαδαίσον δεν ξέρεις κάτι μπορεί να υπάρχει μετά αποκυρίσουμε το κομμουνισμό και πήραν και διαγράφηκαν παρακαλώ Δια, διαγράφηκαν από το κομμουνιστικό κόμμα τι νομίζεις τι νομίζεις έτσι η, Χριστού, ε? γιατί η ανάσταση του Χριστου, είδα στην κάνει ανάσταση του Χριστού, πιστεύει, δεν πιστεύει στην ανάσταση του Χριστού. Γιατί πήγε ο συμμετοχή Γιατί πήρεσε και ο μολλογή Γιατί πήγε στο κοινόηση, Γιατί, Γιατί το βασίλειο στα παιδιά σου, γιατί, Γιατί κάνει γάμο. γιατί Γιατί κάνεις αγιασμό. γιατί κάνει ευκαιρέο, γιατί, γιατί πάει στην εκκλησία. Γιατί, Γιατί η Χριστό σου και γίνεται, αν την ανέστη ο Κύριος και εσύ ψοφίμη θα πας επομένως τι θα αυτά άρα λοιπόν κάτι σε τρώει μέσα σου κάτι σε βεβαιώνει μέσα σου κάτι κάτι ότι μετά όχι μόνο υπάρχει είσαι βέβαιος ότι υπάρχει και θέλεις να υπάρχει και ελπίζεις να υπάρχει και θέλεις να τον δεις τον Κύριο και θέλεις τον μισθών των καλών έργων σου, γι αυτό αγωνίζεσαι. Και μου το λένε πολλοί, θα πληρωθώ, θα πάρω τίποτα για αυτά που κάνω, θα πάρεις, βεβαίως θα πάρεις. Βεβαίως, ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης. Ο Κύριος έχει μόνο δίκαιος είναι, έτσι διάβαζα τώρα το μεσημέρι. Έτσι διάβαζα τώρα το μεσημέρι. σε ένα βιβλίο, το βιβλίο. Σα το συνιστώ. Άμα το βρείτε, να το πάρετε. Του αημής, του Πατρό Επιφανίου. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έτσι λέγεται. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και μιλάει εκεί για τον πλούτο. Μιλάει για τον πλούτο και για την ελεημοσύνη. Σε τι λέει. λέει? Προτιμά, λέει, να βάλει τα λεφτά σου στην τράπεζα. Στην τράπεζα δεν τα βάλεις Πόσο τόπο λέει σου δίνει η τράπεζα, τώρα τίποτα δεν σου δίνει, τίποτα. Ίσαν που σταφυλάει τώρα. Ίσαν που σταφυλάει, τώρα σου κρατάει κιόλας. Αλλά πέσω ότι σου δίνει έναν τόκο, 2%, 3%, 5% 5%. τα 100, Και δεν προτιμάς να τα βάλεις στην τράπεζα του ρανού, που ο Κύριος θα σου δώσει, όχι εκατό της εκατό, χίλια ένα κατομμύριο τα 100. ,000 ,000 Και ποια είναι η τράπεζα του ουρανού. Είναι η κοιλιά του φτωπού. Είναι η τσέπη της χείρα, η τσέπη του ορφανού, εκείνου που δεν έχει του ανήμπορου. Τάχει, τι τάχει, τι τάχει, ξέρει πω τάχει. Ε? Δεν τάχει. Τα φύλλα. Στα φυλάνε άλλοι, στα τρόνε άλλοι. Δεν τάχει. Έτσι πήγαιναν, λέει κάποιοι και του λέγανε: Έχω, λέει, έχω στη θηρίδα. Και τι τα κάνει στη θηρίδα. Ποιο τα έχει? Η θηρίδα τα έχει, δεν τα έχεις εσύ, Η θηρίδα τα έχει. Τι έχει, λέει, Έχω ένα μονόπέτρο και έχω κάτι χρυσά, και έχω κάτι δαχτυλίδια και κάτι βραχιόλια. Πού τα, τα, τα έχει στη θηρίδα. Ε, δεν τα έχει, η θηρίδα Και πληρώνει κιόλα να σταφυλάει η θηρίδα. Τόσο βλάξι είσαι, Τόσο ηλίθιο είσαι αντί να πάνε να τα κάνεις φαΐ για τους φτωχούς, να τα βρεις μπροστά σου. Να η Ανάσταση του Χριστού. Δίνει αξία στη ζωή σου. Δίνει αξία στη ζωή σου. Δίνει αξία στο θάνατό σου. Δίνει αξία, δίνει αξία στα έργα σου. Η Ανάσταση του. Χριστού. Αν δεν ανέστη αν ο Κύριος, τότε άσε τις ελεημοσύνες σου. Άσε τις σαν λαγωγή σου. Άσε, μην κάνεις τίποτα. Μην κάνεις τίποτα. Αλλά επειδή ο Κύριος Ανέστη έχεις την ελπίδα της Αναστάσεως ότι και εσύ θα αναστηθείς και έχεις και εσύ την ανάγκη να πας το φτωχό και αν του πεις πάρε 50 ευρώ άντε και εσύ να, να πάσχα άντε και εσύ να πάρεις κάτι να φας στο τραπέζι σου Εκείνο είναι η ανάσταση του Χριστού Εκείνη η ελεημοσύνη σου δείχνει ότι πιστεύεις στην ανάσταση του Χριστού Και εκείνη η ελεημοσύνη σου δείχνει ότι πιστεύεις στην ανάσταση του Χριστού αλλά και στη δικιά σου Ανάσταση Το λες το Χριστός Ανέστη δεν το λες. Το λες, το λες, το λες. λες. Συγχνώ. Μπήκα προηγμένως χάρηκα, σας το είπα, χάρηκα. Δεν ξέρω αν το είπατε μόνο για μένα δεν ξέρω αν το είπατε μόνο για να με ικανοποιήσετε για να μου παραστήσετε τις καλές τις χριστιανές ότι λέτε γιατί φοβάμαι και την υποκρισία, τη φοβάμαι, τη φοβάμαι, τη φοβάμαι. Δεν ξέρω αν αυτό που είπε σε μένα το λες και στις άλλες, τις κοσμικές κυρίες που θα σε συναντήσουν στον δρόμο. Δεν ξέρω αν το Χριστός Ανέστη θα το πεις σηκώνοντα το τηλέφωνο αντί για οποιαδήποτε άλλη κουβέντα να πεις Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Και δεν με νοιάζει ποιος είναι στην άλλη μεριά του τηλεφώνου. Θα με γελάσει, θα με χλεβάσει, θα με ειρωνευτεί. Θα ειρωνευτεί. Και εσύ υπολογίζεις την ηρωνία εκείνου και δεν υπολογίζει την ομολογία που κάνει δια τον κύριο ημόρυ Ζου Χριστό. Και τι ανάγκη τον έχει τον κάτω-κάτω, τι θα σου κάνει, τι ανάγκη τον έχει. Τι ανάγκη την έχει αυτή την κυρία εντό εισαγωγικών που θα σε ηρωνευτεί και θα σε χλεβάσει και θα χαμογελάσει ηρωνικά ει σου. Τι, τι ανάγκη την έχει, πέσε μου, Αυτή θα σε κρίνει όταν θα παραστείς στο βήμα του Κυρίου ως κριτός ως, ω, ως, ως, ως κρινόμερος θα έρθει αυτή η Κυρία να σε κρίνει ω, όχι ποιος θα έρθει να σε κρίνει ε? εκείνον που περιεφρόνησες εκείνον που ειρνήθησ εκείνον, εκείνον που τράπηκες που τράπηκες να τον ομολογήσει. έτσι λέει Όπο θα επεσκυνθεί με όποιο μεντραπί, όποιο μεντραπεί, όποιο μεντραπεί, όποιο μενραπεί, όποιο μετραπεί, όποιο με με με αποκρίψει την ανάστασή μου γιατί θα σκεφτεί, τι θα πει ο άλλο που θα με ακούσει, θα με περάσει για τρελό, θα με περάσει για μυλό, θα με περάσει για καθυστερημένο; θα περάσει για βλαμένε. Ναι αν επεσχυνθείμαι με, με, με καγό αυτόν θα τον τραπώ και εγώ μεθαύριο σήκωσε το τηλέφωνο και τράπηκες να πεις Χριστός Ανέστη ε μεθαύριο θα σου πει ο Κύριος φίλε φιλαράκο φιλαράκο τι θες τώρα από μένα εσύ μια ζωή με τρεπόσουνα ρε κακομύρι, ρε κακομύρι. Ρε κακομίρι! Και έλεγε ότι είσαι χριστιανός, και με τρεπόσουνε να πει το όνομά μου, το όνομά μου να αναφέρει, το όνομα του Χριστού να αναφέρει, τον τρεπόσουνε. Και τώρα τι ζητάς από μένα, τι θέλει, Δικαίωση, ποια δικαίωση. Ποια δικαίωση. Όποιο με τραπεί θα τον τραπώ, Όποιο με αρνηθεί θα τον αρνηθώ και όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω δίκαια πράγματα δίκαια πράγματα και για φαντάσου δεν θα κάνουμε Αγία Γραφή δεν θα κάνουμε σήμερα πάει τελείως πέρασε η ώρα δεν προλαμβάνω για φαντάσου για φαντάσου να ντρέψε να πεις τι τι να πεις μόνο κακομή είναι να υπό μωρέ ο βλαμμένος ο, κα, κα, κα, ο μύρης, εγώ ο Δρέπουμε ντρέπομαι να πω τι να πω ντρέπομαι να δώσω αξία στη ζωή μου μωρέ γιατί γιατί μ' αρέσει να είμαι ο Υιός του Σατανά ο Υιός του Θανάτου ο Υιός της Κολάσεως ο Υιός του άδη ο Υιός του θανάτου Δεν θέλω να είμαι ο Υιός της Αναστάσεως Δεν θέλω να είμαι ο Υιός του Παραδείσου Δεν θέλω να είμαι ο Υιός του Χριστού Δεν θέλω να είμαι ο Υιός της αιωνίου Μαζηλίας Δεν θέλω να είμαι Μ' αρέσει η κόλαση. Μ' ο Άννης Μ' ο Θάνατος εκεί δίνεις εκεί δίνεις την αξία σου, ποιος ίσου. Μας το Χριστός Ανέστη είναι το σπουδαίο το Χριστός Ανέστη. <χει> Νομίζω είναι περί το οτιδήποτε άλλο σα πω. Το Χριστός Ανέστη είναι αξία, δίνεις αξία, άσε το ότι ομολογείς τον Κύριο αλλά αξία, δεν έχει αξία το κάνει. Δεν πρέπει να το κάνει υποπίεση τον Χριστό σας, Δεν πρέπει να το πει υποπίεση. Δρέπεσαι <Τιεύθεσαι Τιεύθεσαι> να πεις ότι ζω, πορε, ζω, φωνάζω, αναπνέω. Δρέπεσαι <Τιεύθεσαι Τιεύθεσαι> να το πεις αυτό. <Τιεύθεσαι> Προτιμάς να λες ότι είμαι ένα <Τιεύθεσαι> <Τιεύθεσαι> Το ίδιο. σημαίνει να είτε αποκρύψεις την Ανάσταση του Κυρίου το ίδιο πράγμα και είτε πεις Χριστός Ανέστη είτε φωνάξεις είμαι ζωντανό. το ίδιο διότι η ζωή σημαίνει Ανάσταση διότι η Ανάσταση του Κυρίου δίνει αξία στη ζωή μας και όπως σας είπα προημένως δίνει αξία και στον ίδιο μας το θάνατο, τον βιολογικό θάνατο. Είπαμε οι Άγιοι πέθαιναν για να ζήσουν, ζούσαν για να πεθάνουν και πέθαιναν για να ζήσουν. Είχα διαβάσει κάποτε σε ένα μοναστήρι που πήγα ένα ωραίο λόγιο το οποίο έχει ένα μικρό λογοπέχνιο μέσα. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Τα άκουσες? Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? αν πεθάνεις ετούτη τη ζωή δηλαδή νεκρώσεις τα πάθη σου νεκρώσεις τις αδυναμίες σου νεκρώσεις τα ελαττωματά σου πεθάνει ο σαρκικός σου άνθρωπος πεθάνουν τα σαρκικά σου θελήματα εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις, πριν έρθει ο θάνατός σου τότε δεν Θα πεθάνεις όταν θα έρθει ο θάνατος όταν θα έρθει ο θάνατος τότε θα ζήσεις ζωή αιώνια. Επομένως αγαπητοί μου αδελφοί, για να ολοκληρώσω την αποξινή μου ομιλία γύρω από το γεγονός του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας ας έχουμε πάντα υπόψη μα ότι ο Κύριος Ανέστη Χριστός ανέστη εκ νεκρών της ενδυσμήμαση ζωή χαρισάμενος για να δώσει ζωή σε αυτούς που είναι στα μνήματα για να μην πας πάνω στο μνήμα και κλέ. και φρυγείς και λες ότι τον έχασα δεν τον έχασες Μεταβεύει και ανεκτού θανάτου ή στην ζωή, λέει εκείνο ο θαυμάσιο, το, το θαυμάσιο Ευαγγέλιο που ακούμε κατά την ώρα τη κηδεία. αμήν μην λέγω η Ε, θυμάστε. Αλήθεια σα λέγω, λέει ο κύριο. Αυτό λέει που πιστεύει σε μένα όταν πεθαίνει, δεν πάει στο θάνατο αλλά και εκ του θανάτου εις ζωή. Ο τάφος είναι το σημείο εκείνο στο οποίο επήγαιναν οι πατέρες και πάνε οι πατέρε. Θυμάμαι πάω στο αγιονόρος σε ένα μοναστήρι «Πού θα πάμε» λέει τα πόγευμα έτσι να βγούμε μια βολτούλα «Άντε πάμε στο νεκροταφείο». Πάμε μια βολτούλα στο νεκροταφείο και πάμε εκεί πέρα έχει κάτι πεζούλες και καθόμαστε μπροστά στους τάφους μπροστά στους τάφους. Yeah. Κοιτάμε τα μνήματα και λέμε τι Άγιος άνθρωπος αυτός ο μοναχός. Τι μισθό θα απολαμβάνει τώρα ενώπιον του Κυρίου. Γιατί εκεί στο Αγιονόρος και στα άλλα τα μοναστήρια δεν υπάρχει θάνατος. Κάποτε, σε, ένα, σε αυτό το μοναστήρι που σας βλέπω, ήταν ένας Άγιος μοναμός, εκοιμήθηκε αυτός, έφυγε. Τώρα τα οστά του ευωδιάζουν. Ευωδιάζουν. Να η της Αναστάσεως, κάνω μια παρέχβαση, ε. Τα οστά των Αγίων ευωδιάζουν. Δεν είναι απόδειξη της Αναστάσεως αυτό. Τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλεις. Ήταν λοιπόν γεράκος αυτός και μια μέρα τον καλεί ο ηγούμενος και για να κάνει ένα εφηβεύσας δίον αλλά και για να δείξει στους άλλους την αγιότητα αυτού του αγίου Γερόντος και του λέει Γερόντα πάτερ Αρσένιε δε ελαδο Ήταν η μέρα της αναστάσεως Χριστός ανέστη κρατούσαν όλη της τις λαβάδες τους λέει ευλόγησον γέροντα λέει, τι θέλει. ο γεροντάκος ήτανε παρακαλώ παρακαλώ παρακαλώ 90 τόσο χρονών του λέει θέλω γέροντα να πας λέει κάτω στου αδελφούς μας τους και και να τους πεις το αναστάσιμο χαιρετισμό Χριστός Ανέστη γεροτάχος άμα σου λέγανε σένα να πάει στον πεθαμένο Χριστός Ανέσταρης, ωραία ρε ρευλαμένο Αυτό τι έκανε, πήρε τη λαμπάδα του και ξεκίνησε και πήγε κάτω στους τάφους και ξέρετε έχω και εκεί και ένα δωμάτιο που είναι γεωμάτο κόκαλα γιατί τους βγάζουν τους νεκρούς και βάζουν τα κόκαλα εκεί στο λεγόμενο στιοφυλάκιο κατέβηκε ο γέροντας Άγιος Χριστός Ανέστη! Του λέει, αδελφοί, Χριστός Ανέστη! Τι έγινε, ξέρετε τι έγινε, Σισμός. Αληθώς Ανέστη, όχι. όχι! Σηκωθήκαν, λέει, τα κόκκαλα όρθια. Όλα τα κόκκαλα, όλα! Όλα όρθια! Αυτός το θεώρησε φυσικό. Γύρισε πίσω στην τράπεζα που τον περμένανε, Λέει Παππού, Παππού, έτσι τον λέγανε Παππού. Λέει, το είπε, το είπε, το είπα, Και τι σου πάνε αληθώ ανέστη. Αφού ζωντανέψανε, ζωντανέψανε. Τι σημαίνει ζωντανέψανε, αληθώ ανέστη. Να η ζωή. Χριστός ανέστη, αληθώ ανέστη. Το πιστεύει, αν το πιστεύει και ξέρει γιατί δεν το πιστεύει. Ξέρει γιατί δεν το πιστεύει. Γιατί κάθεσε και βαρά το κεφάλι σε πάνω στο θέατρο. Δεν το πιστεύει. Να κλάψει, βεβαίω. Να κλάψεις, κλάψεις όμω, είδατε τι λέει ο Απόστολο. Δεν το προσέξει και τι λέει. Να κλάψεις λέει ούχο η λυπή ή μη έχοντα ελπίδα. Έτσι δεν λέει. Δεν σου λέει ο κύριο να μην κλάψει. Πέθανε ο πατέρας σου, πέθανε η μητέρα σου πέθανε ο αδερφός σου, πέθανε ο σου πέθανε κάποιο συγγενή σου πέθανε το παιδί σου Δεν να κλάψεις, είπε όχι Ποιο είπε όχι αλλά όχι όπως οι η λυποί ή μη σε ελπίδα, τα δακρυά σου θα είναι τα ελπίδα ελπίδας πως κλαις όταν φεύγει ο γιος σου να πάει στην Αμερική να πάει στη Γερμανία που ξέρεις ότι θα τον δεις μετά από δυο χρόνια, μετά από τρία χρόνια μετά από πέντε χρόνια και δακρύζουν τα ματιά σου. Έχεις τα δακρυά σου είναι δάκρυα ελπίδας ότι σε λίγο καιρό μετά από τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια θα ξαναγυρίσει και θα τον ξαναγυθείς. Έτσι θα πλησιάζει τον τάφο. Έτσι θα πλησιάζει το φέρετρο. Και μου αρέσει, μερικές φορές βλέπω κάποιους χριστιανού που όταν πεθαίνει ένας δικός τους άνθρωπος στέκουνε πάνω και του μιλάνε. Του μιλάνε. Θυμάμαι ένα παιδί που είχε ένα Άγιο Πατέρα. Πατέρα του λέει, να με θυμάσαι μπροστά στον Κύριο, να εύχεσαι για μένα. Να εύχεσαι για μένα. Να έφυγε για μένα. Διάβαζα τώρα αυτό το βιβλίο που σα είπα το ωραιότατο που έχει γράψει μια συνοδεία για τον Γέροντα τον Πατέρα Επιφάνεια. Και τι γράφει ο Γέροντα μπροστά, ο Υγούμενο του μοναστήριου. Τι γράφει, Πάνε λέει τώρα πόσα χρόνια για μετράτε. Δεκάξι χρόνια λέει από τότε που έχει ο Γέροντα. Και όμω εμεί λέμε στον μοναστήρι τον αισθανόμαστε να είναι παρόν, να κυκλοφορεί ανάμεσά μα, να ξέρει τα προβλήματά μα, να μα βγαίνει τα προβλήματά μα όπως μας τα έλλεινε κάποτε. Να η Ανάστασης, προσδοκώ Ανάσταση, Ανάσταση νεκρόν την περιμένω την Ανάσταση των νεκρών όχι ξέρω εγώ κάτι να υπάρχει πιθανόν, τι πιθανό ρε που είναι η πίστη σου ρε κακομύρη που είναι η πίστη σου πιθανόν, τι πιθανόν τι σε χλαμάρες είναι αυτούνες που μου λες όπως ο Χριστός ανέστη έτσι και όλοι μας θα αναστηθούμε εν δόξη, όταν θα έρθει η ώρα όταν εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσετε από ουρανού και οι νεκροί εν Χριστό αναστήσονται πρώτα τα ακούς οι νεκροί θα αναστηθούν να η παρηγοριά του σημερινού κηρύγματος Εσύ που νομίζεις ότι γέρασες Και έρχεται η ώρα να πεθάνεις Και σε πιάνει ο φόβος Γιατί βλέπεις, βλέπεις το έδαφος να φεύγει κατά από τα πόδια σου Και βλέπεις ολοταχώς να τρέχεις προς τον θάνατο Μην κάνεις το λάθος, το τραγικό Δεν τρέχεις προς τον θάνατο Προ την ζωή τρέχεις προς την αιώνια ζωή. Ετοιμάσου, καλόπισε τον εαυτόν σου με έργα αγάπης, με έργα εσπλαχνίας, με έργα τιμιότητος, με έργα ευπρεπή, με έργα αρεστά ενώπιον του Κυρίου. Τακτοποίησε και να τακτοποιεί πάντοτε την ψυχή σου με τα αιερά μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας κοινωνία. Με ειλικρινή εξομολόγηση, είδε τι έλεγαμε όλη τη Σαρακοστή. Και ημά εν μετανία και εξομολογήσει, παράλαβε ο αγαθό και φιλάνθρωπο. Εξομολογήσει, μην περιμένει τώρα. Α, ήρθε το Πάσχα, άδει τώρα πάλι τα Χριστούγεννα και στριμογνώστε εκεί απέξω από τα εξομολογητήρια και πα μέσα και τι λε. που να θυμάμαι εγώ τώρα τι έκανα όλο τον χρόνο. Ε, δεν από τα καθημερινά παπούλη και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Πρέπει πια καθημερινά. Πια καθημερινά, ρε βαριπινίτη, πια καθημερινά, πια καθημερινά. Έτσι μου είπε κάποια, τη θυμάμαι την κουβέντα τη, Πια καθημερινά. Καθόταν όξω εκεί και πριν μπει στο εξωμολογητήριο, την άκουσα, τη έλεγε κάποια, λέει να πάω εγώ μπροστά, λέει: Δεν έχω τίποτα, λέει να πάω εγώ να μου διαβάσει, εγώ πάνε μια ευχή, δεν έχεις τίποτα. Πάντω εγώ κυριά μου λέει, Είμαι βαρυπινίτησα. Εγώ με βαρυπινίτησα. Στην τίποτα. Στην αρχή τίποτα. Στην Αγία έχει τίποτα. Τίποτα. Πια καθημερινά ρε βαρυπινίτη. Κάθε μέρα μπορεί να πηγαίνει, κάθε μέρα να ξομολογήσει. Κάθε μέρα μπορεί. Επιερού χρυσό νόμου δύο φορέ την ημέρα ξομολογούνται. Και το πρωί και το βράδυ. Και έτσι εγίνονταν οι Άγιοι που ρωτάτε σήμερα πώς αγιάσανε εκείνοι, πώς αγιάσανε. Πώς να μην αγιάσουνε, ρε παιδιά. Πώς να μην αγιάσουνε, ρε αδερφοί μου. Πώς να μην αγιάσουνε, πώς. Πώς να μην αγιάσουν γιατί πέσαμε στις πορνίες, γιατί πέσαμε στις μιχίες; γιατί πέσαμε στις, σ, στα αίσθη αυτά τα οποία ζούμε, γιατί πέσαμε στις βαριές αμαρτίες, γιατί, γιατί αποξενωθήκαμε την εξομολόγηση φίλων. Πάει, πάει. Πάει που μακριδίκαμε, πάει. Μας πήρε προς τα αριά η βρώμο τηλεόραση, όλο αυτό, όλος αυτός ο συρφέτο, όλη αυτή η μόδα, όλη αυτή, όλη αυτή η ξετσιπωσιά, που βγήκε πλέον στα πυζοδρόμια και στους δρόμους μας πήρε προς τα Α, δεν υπάρχει τίποτα δεν... Μην τίνει σημασία εδώ, δεν έχουμε τίποτα τίποτα τίποτα αν το δούμε το τίποτα δεν έχουμε τίποτα και σε ρωτάω εκείνοι οι Άγιοι πως είχανε δεν μου λε, για εξήγα όμως ή αυτό εσύ δεν έχεις που ζήσε τούτο το βρωμοκόσμο εκείνοι οι καλογέροι πάνω στο άγιο Όρος πως έχουνε ρε παιδιά πως έχουνε και κάθε βράδυ πάνε για αξιωμολόγηση πως έχουν πως έχουνε πείτε μου εσείς εσείς είστε αγιότεροι τον καλογέρο εσείς είστε καλύτεροι ε παππούλη δεν έχω κάνει τίποτα μια ευχούλα μια ευχούλα έτσι εξαγοράζεται νομίζεις η Θεία κοινωνία. Έτσι νομίζει ότι ξεπλένονται τα αμαρτήματα. Έτσι με αυτή την ψυχρότητα και με αυτή την ελαφρότητα που μπαίνουμε εμείς μέσα στην εξομολόγηση. Ναι, σας είπα προηγμένως, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία σημαίνει ανέστιο ο Κύριος και αναστέρεσε κι εσύ, αλλά σωστή εξομολόγηση για σωστή Θεία Κοινωνία όχι για το καλό, όχι για το έθιμο που λέει κάποιος «Βλάξη». Έτσι έλεγε, έτσι έλεγε γιατί λέει σήμερα του κάποιος, γιατί πήγες «Μεγάλη Πέμπτη» ε, έτσι λέει το έθιμο. «Μεγάλη Πέμπτη» να πιέλεσαι κατά το έθιμο. Φαντάσου, φαντάσου, φαντάσου γνώση φαντάσου συνέπεια που είχε αυτός που πήγε να κοινωνήσει στη Μεγάλη Πέμπτη κατα το έθιμο ανέστη Χριστός ανέστη και παρά ανέστη ανέστη Χριστός ανέστη Χριστός, ανέστη Χριστός. θυμάσαι εκείνη την ευχή του Ιερού Χρισοστό που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως τη θυμώστε ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται <σχυλί> <σχυλί> τι σημαίνει αυτό ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται η ζωή μας πλέον γίνεται ουράνια πολιτεία η ζωή ο χριστιανός πλέον παίρνει είπαμε αξία πνευματική πνευματική αξία ο χριστιανός πλέον με την Ανάσταση του Κυρίου ανεβαίνει, ανεβαίνει ζωή πολιτεύεται ανήκει πλέον στην πολιτεία των Αγγέλων ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ χριστό και πεπτώτα δαίμονες Πέσανε οι δαίμονες, πέσανε. Γι' αυτό σε κάνανε οι δαίμονες να μην το λε το Χριστό. Πήγε στο κεφάλι ενό διαόλου, στο κεφάλι ενό δημογισμένου και πέσανε Χριστό ανέσυ. τον ξέρατε. τον ξέρατε. τον ξέρατε. επεπτό κασιδέμονες Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος Τα ακούς? Τα ακούτε μωρέ Τα ακούτε μωρέ τι λέει ο Ιερός Πατήρ Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος Δεν υπάρχουν νεκροί πλέον Μα τα κόκαλα; Ποια κόκαλα; Ποια κόκαλα; Είναι νεκροί δεν γίνονται ακό καλά Δεν υπάρχουν νεκροί. Ανέστη Χριστός και όλοι είμαστε ζωντανοί, νεκροί ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις ποιος είναι νεκρός. Ποιος είναι νεκρός. Εκείνος που κολλάει στην αμαρτία, εκείνος που κολλάει στον διάβολο, εκείνος που κολλάει στον άδη και δεν θέλει να ξεκολλήσει. Και θυμάμαι ένα παλιόγερο, παλιόγερο τον θυμάμαι που πήγαμε κάποτε με τον δεσπότη ανήμερα το Πάσχα σε κάποια εκδήλωση ο προηγούμενος δεσπότης μας έλεγε Χριστός Ανέστη και όταν έφτασε κοντά στο πρόβλημα και του λέει Χριστός Ανέστη λέει εκείνο και πού το ξέρω εγώ άρε κακομήρι λέω μέσα μου έχεις τον απόδειμος στον τάφο τον απόδιμο στον τάφο και δεν θε να παραδεχτεί τη μεγάλη αλήθεια Άρε κακομμύριοι, Υιός θανάτου, Υιός διαβόλου, Υιός κολάσεως. Ό κολάσεως. Δεν το μάθει ακόμα αυτός. Το μάθαν και οι πέτρες, γιατί θυμάστε οι πέτρες λέει εσχίζοντο, θυμάστε. Και τα μνημεία ανεόχτησαν. και η νεκροί αναστήθηκαν. Μόνο αυτός δεν άκουσε για την Ανάσταση του Χριστου. Πού το ξέρω εγώ λέει. Είδε τι είπε ο κύριο κάποτε. Λέει, κύριε, άφησε με λέει. Θυμάστε ένα που τον πλησίασε. Άφησε με, κύριε Απελετίν και θάψε τον πατέρα μου. Θυμάστε. Και θυμάστε τι του είπε ο κύριο. Άφησε του πεθαμένου να θάβουν του πεθαμένου. Εσύ έλαμε του ζωντανού εδώ. Έλα κοντά μου. Κακού. Άσε του πεθαμένου να φάγουν του πεθαμένου. Εσύ θε να ζήσει. Θε να ζήσει. Έλα κοντά μου. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Ανέστη. Και ποτέ μην τραπείτε να πείτε αυτό το αιώνιο μήνυμα. Με αυτή την Ανάσταση του Κυρίου να ζείτε, με αυτή να κοιμάστε, με αυτή να πεθάνετε, γιατί αν πεθάνετε με αυτή θα ζείτε και στην αιώνια ζωή με την Ανάσταση του Κυρίου. Και ο Αναστημένος ο Κύριος θα σας αξιώσει τη βασιλεία του Τισεκουρανίου, τις οποίες σας εύχομαι εκβαθέω να γίνετε μέτοχοι και εσείς να εύχεστε για μένα των αμαρτρών το ίδιο. Αμήν.